Στοίχη 5 24, η καταστροφή του ναού, της Ιερουσαλήμ και του Ιουδαϊκού λαού. 5. Και την ώρα που μερικοί από τους μαθητάς έλεγαν για το Ιερόν ότι είναι στολισμένον με ωραίους λίθους και αφιερώματα, είπεν. 6. Αυτά που βλέπετε θα έλθουν η κατά το σοπίας δε θα μείνει πέτρα επάνω εις πέτραν που να μην κρυμνιστεί. 7. Τον ρώτησαν δε και είπαν, «Διδάσκαλε, πότε λοιπόν θα γίνουν καταστροφέ αυτέ» Και ποιον είναι το σημάδι που θα φανεί όταν πρόκειται να γίνουν αυτά. 8. Αυτός δε είπε. Προσέχετε να μην παραπλανηθείτε από κανένα. Και σας συνιστώ να προσέχετε, διότι πολλοί θα έλθουν που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομά μου και θα λέγουν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας και ο καιρό που θα γίνουν αυτά επλησίασε. Προσέξτε λοιπόν να μην τους ακολουθήσετε ως μαθητές και οπαδίτων. 9. Όταν δε ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι και παναστάσει και διασαλεύσεις τη τάξη, μην ταραχθείτε νομίζοντα ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλνουν το τέλο. Διότι σύμφωνα με το θείο σχέδιο πρέπει αυτά να γίνουν πρώτον, αλλά δεν θα έλθει αμέσω το τέλο. 10. Και με τα μικρά διακοπήν του είπε τότε. Θα σηκωθεί το ένα έθνο κατά του άλλου έθνου, και το ένα βασίλειον θα σηκωθεί κατά του άλλου βασιλείου. 11 και θα γίνουν σεισμοί μεγάλοι εδώ και εκεί και πίνε και επιδημίε μολυσματικέ και φαινόμενα που θα προκαλούν φόβων και σημεία από τον έναστρον ουρανών μεγάλα. 12. Αλλά προτού να γίνουν όλα αυτά θα βάλουν τα χέρια τους επάνω σας για να σα συλλάβουν και θα σας καταδιώξουν και θα σας παραδίδουν η συναγωγάς για να σα δικάσουν και εις φυλακάς και θα οδηγήσετε ενώπιον βασιλέων και γεμόνων επειδή θα πιστεύετε στο όνομά μου και θα με ομολογείτε κυριών σας και σωτήρα σας. 13. Όλε δέκα τα διώξεις και περιπέτεια αυτέ θα έχουν ω τελικήν έκβαση και αποτέλεσμα την μαρτυρία την οποία θα δώσετε για το Ευαγγελιόν μου, για να είναι η μαρτυρία αυτή έλεγχος κατά των απίστων, οι οποίοι δεν θα δίνανται να δικαιολογηθούν κατά την ημέρα της κρίσεως ότι δεν ήκουσαν κήρυγμα Ευαγγελίου. 14. Βάλετε λοιπόν βαθιά στα καρδία σα ώστε να ενθυμίσετε πάντοτε την σύσταση αυτήν και παραγγελία που σα κάνω τη στιγμή ναυτήν, να μην προμελετάτε και να μην σκέπτεστε εκ προτέρου τι θα απολογηθείτε. 15. Διότι εγώ θα σα δώσω ευκολία και ικανότητα να εκφράζεστε, αλλά και σοφία νοημάτων και επιχειρημάτων, ει την οποία κατ' ουδένα λόγων θα εμπορέσουν να αντίπουν ή να αντισταθούν όλοι οι αντίθετοί σα. 16. Θα παραδοθείτε δέις στους διώκτα σας, όχι μόνον από ξένους, αλλά και από γονείς και αδελφούς και συγγενείς και φίλους και θα θανατώσουν μερικούς από εσά. 17 Και θα σας μισούν όλοι επειδή θα πιστεύετε στο όνομά μου. 18 Και παρόλους τους διογμούς και τα μίση αυτά, ούτε τρίχα από την κεφαλή σας δεν θα χαθεί και συνεπώ, ούτε η ψυχή σα η τη σύνη η προσωπικοτη σας θα βλαβεί στο παραμικρόν Αλλούτε και στο σώμα σας τα συμβεί παραμικρά βλάβη, χωρίς ο Θεός αποβλέπωνε στην πραγματική νοφελειά σας να επιτρέψει τούτο. 19. Με την υπομονή σας κερδίσατε και σώσατε τα ψυχά σας από τον κίνδυνο της απιστίας και της αιωνίας απολίας. 20. Σχετικός δε με την καταστροφή των κτιρίων αυτών που σας είπα στην αρχή, μάθετε... Ότι όταν είδατε να περικυκλώνεται η Ιερουσαλήμ από στρατεύματα, τότε να ξεύρετε ότι επλησίασε η ερημοσύστηση. 21. Τότε αυτοί που θα ευρίσκονται στην Ιουδαίαν α φεύγουν στα όρη, και εκείνοι που θα ευρίσκονται εν μέσω τη πόλεω Ιερουσαλήμ α φεύγουν έξω στην ύπεθρον χόραν. και όσοι θα είναι στα χωράφια α μη εμβαίνουν στην πόλη. 22. Διότι η ημέρα αυτή είναι η ημέρα θεία εκδικήσεως και τιμωρία για να επαληθεύσουν και πραγματοποιηθούν όλα όσα έχουν γραφεί από τους προφήτας περί καταστροφής του Ισραήλ και της πρωτεβούσης αυτού. 23. Αλίμωνον δέ εις τας και εις εκείνας που θα θυλάζουν μικρά παιδιά κατά τα ημέρας εκείνας. Διότι θα είναι δυστυχία και στέρεσης μεγάλη επί της γης και θα είναι οργή κατά του λαού τούτου του Ισραηλιτικού. Εέγγι, λοιπόν, και λ ενώ θα δυσκολεύονται να τρέξουν και να σωθούν, δεν θα ευρίσκουν εύκολα και τα μέσα προ τη και ενδυνάμωση του οργανισμού των. 24. Και θα πέσουν σφαζόμενοι με την κόψιν της μαχαίρας και θα μεταφερθούν εχμάλωτη προσπόληση σε όλα τα έθνη και η Ιερουσαλήμ θα εξακολουθεί να καταπατείται από εθνικού, μέχρι όπου συμπληρωθούν οι χρόνοι τη οργή του Θεού εναντίον του Ισραήλ, κατά του οποίου τα έθνη θα κατέχουν τα προνόμιά Οπότε μετά την επιστροφή εινής Χριστών όλων των εθνών και ο Ισραήλ θα επιστραφεί και θα σωθεί.